Πρέπει να κερδίσουμε χρόνο. Νομίζω ότι για αυτό το κύκλο της επιδημίας, δηλαδή μέχρι και το καλοκαίρι, πιστεύω ότι ο χρόνο κερδίθηκε. Ε, και αν κρίνω, επειδή εγώ το πρώτο που κοιτάω κάθε πρωί είναι τι διαστολυνώσεις και το πόσε κενές εντατικές έχουμε ακόμα, πιστεύω ότι αν δεν κάνουμε κάτι λάθος, θα έχουμε κερδίσει το χρόνο μέχρι τον Οκτώβριο. Θα έχουμε κερδίσει τον χρόνο μέχρι τον Οκτώβριο. Ότι θα ξανάρθει αυτή η επιδημία είναι περίπου βέβαιο. Ότι θα ξανάρθει αυτή η επιδημία είναι περίπου βέβαιο. Σε ευχαριστώ, Βανεγείο. Θα μα βρει πιο έτοιμος. Μmm, πολύ ευχάριστο αυτό. Τα λέει. Ο πρόεδρο. Τι είναι αυτό που ακούγεται. Ε, απολύμανση. Κάνω μια απολύμανση. Μπορεί να ε, Κάνω μια απολύμανση εδώ. Mm -hmm. Κοίτα, κάθε ώρα μπαίνει και ένα συνάδελφος αξιόλογο. Ναι. Mm -hmm. ε, βάζουμε στο ποντίκι που το αγγίζουμε όλοι το απολυμμένουμε. Μόνο. Το ποντίκι, τι άλλο. Δεν πιάνουμε κάτι δε, άλλο. Η ατμόσφαιρα, ο αέρα. Όχι, ο αέρα. Τα πάντα. Δεν, εντάξει. Το, ποντίκι Αν έτσι, τι μπαίνουνε... Μόλι, το ποντίκι θέλει απολύμανση. Τα αυτιεθνικά μπαίνουνε. Μόρι μια χαρά. Το θέλει απολύμανση ανεξαρτήτω κόρνοιου. Ακούσαμε εδώ τον πρωθυπουργό μα. Του ρόλου του. του, του. Ναι. Να... Ε, να λέει ότι θα έρθει και άλλη πανδημία. Πότε το είπε. Ε, από φθηνόπορο προφανώ. Πώ και πώ την περιμένουμε. Ναι, ε, το είπε. Να θα είμαστε έτοιμοι εκεί και να έρθει θα μα βρει έτοιμου. Δεν μα βρει όπω τώρα ανέτοιμου. Να ε, αρχίσει mm. η βιομηχανία κολόχαρτο να δουλεύει για να το κάνουμε ξανά. Οπότε θα έχουμε ένα διάλειμμα, μάλλον το καλοκαίρι. Τώρα, πώ είναι αυτό το διάλειμμα, είναι ένα θέμα. Αλλά μετά θα, έχουμε, θα είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την άλλη πανδημία. Mm. Ναι. Τα ευχάριστα. Θέλαμε να ξεκινήσουμε με κάτι ευχάριστο. Πάντα έτοιμοι. Του αρέσουν του Κυριάκου όλα αυτά. λογικό. Του Μητσοτάκη δηλαδή. Αλλά ευτυχώς είμαστε σε να χτυπήσει Έχει ξύλο εδώ να χτυπήσουμε. Έχει ένα ξύλο να χτυπήσουμε. Έφυγε. Ήταν στην προηγούμενη ώρα. Με όλο υπερβολές και όλο αιμονές και εμπάθειε πια με τους συναδέλφους. <laughs> Μη δεις επιτυχημένο συνάδελφο. Μη δω <laughs> <laughs> αμέσως, Λοιπόν, να χτυπήσουμε ξύλο. Ο Άδωνη είχε μπροστά του ξύλο. Να χτυπήσουμε ξύλο, είμαστε. Η χώρα. Το Λεωνίδα. Όχι, δεν ξέρω. Πού, και, πού είναι ο Λεωνίδα. Ε, δεν δε κάνουν και τι εκπομπέ του ραντεβού. Έχουν χαθεί. Το αυτό. Να χτυπήσουμε λοιπόν ξύλο, πάμε πάρα πολύ καλά. Μια χαρά πάει η Ελλάδα μα μέχρι στιγμή. Και ξύλο να χτυπήσουμε, συνεχίζουμε να πηγαίνουμε έτσι. Καταλαβαίνουμε ότι κάτι καλό έχει γίνει στην Ελλάδα για να είμαστε έτσι. Μην είμαστε μεμψίμυροι και βλέπετε ότι οι Έλληνε στο εξωτερικό προσπαθούν να βρουν τρόπο να έρθουν στην Ελλάδα. Ενώ, κύριε συνάδελφε, στην αρχή της κρίσης του 2010 λέγανε φεύγουμε στο εξωτερικό για να σωτούμε, τώρα είμαστε αντίστροφο. Πρέπει να βρούμε αεροπλάνο, να γυρίσουμε στην Ελλάδα για να σωθούμε. Και ξύλο να χτυπήσουμε, να να πηγαίνουμε έτσι. Χτυπούσε <Τι> Το νέχισε. παράκανε. Ε, δεν πειράζει. Χρειάζεται γιατί πάμε καλά. Οπότε αν δεν χτυπήσει ξύλο, μπορεί να καταρρεύσουν όλα. Καλέ. Εννοείται ότι mm. τώρα δεν έχουμε και την πίστη δίπλα μα, εμεί εκεί. Όποτε θέλουμε να προσκυνήσουμε, να κάνουμε ράμμα και να συσταθούμε. Όχι, να ανοιχτέ κερδίρια πα. Θα ανοίξουν. Να συνοστιστούμε. Ε, μ, ε, μάλλον ε, νέα εγκύκλιο από την Ιερά Συνέδρια. Ενώ προχθέ συνεδρίασαν και είπαν δεν θα ανοίξουν. Ναι, νέα εγκύκλιο λέει θα είναι ανοιχτέ λίγο το βράδυ, κάποιε ώρε με στη μεγάλη εβδομάδα. Oh, και θα φυλάμε εικόνε κανονικά. Δεν ξέρω τώρα εδώ είναι. Λέει, Αν βάλουμε στον αγιασμό μια αλιασμό... ζελατίνη και το βράσει, γίνεται αντισηπτικό. Ε, δηλαδή, τα... είναι αντισηπτικό, έτσι κι αλλιώ όπω είπε ο Βάθμο. Θα, θα δώσουμε συν... συνταγή μετά. Ε, θα συνταγή, με αγιασμό όμω. Και... Όχι, όχι, θα, θα δώσουμε αλιατίνη. συνταγή κανονική. Να Έκαν ο Άκης. Όχι, το όχι, έκανε ο Άκη. Όλα τα Όχι, όχι, δεν έκανε στην Αργυρούπολη που είναι δίπλα από την Λιούπολη. Αλλά τι έχω εκδίλωση. Όχι. Η... Ο Δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης. Κόπηκαν και εκδηλώσεις, δεν Έχει να πεις για την <laughs> Λιούπολη τώρα. <laughs> είδες, Έχει είδες. μισή εκπομπή. Άστα. Λοιπόν, ε, στην Αργυρούπολη. <laughs> τι έκανε. Διαβάζω προχθές ένα site εκεί των νοτιών, πριν το μάθουν όλοι οι Έλληνε ότι ο Δήμαρχος Λιου... Αργυρούπολης Αργυρούπολης Ελληνικού είχε φροντίσει να κάνει delivery το άγιο Ά θα πήγαινε κατοίκον το Άγιο Φως κάποιοι υπάλληλοι. Φτάνει ζεστό, έτσι με φτάσει κρύο και δεν τρώγεται. Εδώ με το που το είδα αυτό σκέφτηκα εγώ, σκέφτηκα πάρα πολλά. Και αν αργήσει, αργήσει... πάρει τηλέφωνο, έχει φύγει το παιδί. <σχεσί> <σχεσί> και, τι... <σχεσί> και τι παραγγέλνεις, δύο φαναράκια και δύο λαμπάδες. <σχεσί> Άγιο Φωτός, <σχεσί> όπως λέμε δύο πίτσες από όλα, δύο τέτοια. Δεν ξέρω εγώ, δύο συμπλάσια, χωρίς Ναι, φέρτε. το. Ε, λοιπόν, είχε κανονίσει να κάνει όλο αυτό. Ναι. Και ε, προκάλεσε εκεί σχόλια: Πώ θα γίνει, κάποιοι εθελοντές, Βγαίνει χθε το πρωί ο Δήμαρχο, τον Παπαδάκη, χθε το πρωί, Κωνσταντάτο, και λέει: Μπορεί να αργήσει, λέει, να φτάσει όλου. Δεν θα φτάσει αμέσω 12 και 5. που μάλλον. έχω, έχω παραγγείλει από νωρί. Ε, δεν ξέρω, μπορεί να φτάσει 4 πρωί, <laughs> να το πρωί. Να κοιμάσει το πρωί να Το φω. 15 Αύγουστο ή τσιγκνοπέμπτη να παραγγείλεις θα σου πει 35 λεπτά το πολύ. Ναι, εντάξει, άμα έχει κίνηση. Έ, ε, η Αργυρόπολη Ελληνικό έχει και 80.000 κόσμου, Δεν θα έχουν και τα δύο μαζί. Θα πάει σε όλους. Μπορεί να φέρει και μαγειρίτσα μαζί. Όχι, δεν είπε κάτι τέτοιο. Α, είναι μόνο το φω. Αυτά τα έλεγε το ποιό. Άλλο delivery από εκεί. Άλλο, άλλο, άλλο. Αυτό δεν είναι η μόλυνση. Θα πιάσει τα το χέρια του ενό, θα πιάσει τα το χέρια του αλληνού και, και θα είναι το ίδιο αγίο Και αν βύσεις, του βρει του υπαλλήλου του που το πηγαίνει και να λειτουργήσει... Δεν θέλω τίποτα με σπίρτα και αναπτήρε. Χοντζέντερ αναπτηράκι. Δεν ξέρω, όλα αυτά τώρα είναι λίγο. Εν πάση περιπτώσει, τα ακούει ο χαρταλιά κάποια από την κυβέρνηση και βγαίνει το απόγευμα και λέει: Δεν θα γίνει αυτό στην Αργυρούπολη. Πάει. Προφανώ για του λόγου που λέμε εμεί εδώ τώρα. Γίνει... Γιατί οι λόγοι που λέμε εμεί εδώ είναι πολύ σοβαροί. Για να ξεκινήσει τα μηχανάκια, τα κουτιά τα ειδικά. Mm. Το είπε η κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν θα υπακούσουν ε. Ε, δεν, δεν μπορεί να γίνει στην παρανομία. Μαύρη? Δεν ξέρω. Το φω τη μαύρη, το άγιο? Πώ βάζαν παλιά το ριζοσπάστι, την αυγή, όταν η αυγή ήταν σαφή. Τη μασχάλη από κάτω κρυμμένο. Όχι, μέσα από τον παλτό. Τώρα το άγιο φω. Από κάτω θα αρπάξουν. Αν είστε αξίριστοι, Το ξύρισμα είναι μόνο το θέμα. Θα μου αρπάξει τρίχα, μυρίζει παϊδάκι. Θα νομίζει ότι το αρνεί από μέσα. Θέλω να πω ότι δημιουργούνται θέματα. Έχουμε την άλλη εβδομάδα, θα ζήσουμε και μέσα σε όλα αυτά βγαίνει αυτή η εγκύκλιο σήμερα τη Ιερά Συνόδου που λέει θα λειτουργούν κάποιε ώρε και εκκλησίε. Και, και μεγάλη Παρασκευή Το να λειτουργούν κάποιες ώρες Να έθανε ανοιχτές ε, Θα πάνε απ' έξω Α, θα, θα μαζευτεί πάνε, κόσμος ε, δεν έχει... Θα έχουμε το συνοστισμό που δεν το, το σουφερ μάρκετ θα είναι με κάρτα Πώς θα μπαίνει μέσα δεν, τα έχουν, δεν έχουν διευκρινιστεί Δεν ξέρω από μένει πάλι στην κυβέρνηση να λάβει αποφάσει για το τι ακριβώ θα γίνει. Μην δούμε και τα σιουροαλιστικά, να είναι έξω από την εκκλησία και να είναι χριστιανοί φανατικοί. Πού φτάσαμε. Γιατί υπάρχουν και λογικοί άνθρωποι που το καταλαβαίνουν όλο αυτό, ότι δεν πρέπει να γίνει, γιατί το κάνουμε τώρα ένα μήνα όλοι με μεγάλη υπακοή και υπομονή. Ξαφνικά μέσα σε δύο μέρε να πάει άχρηστο όλο αυτό, και σε 15 μέρε από τη Μεγάλη Πέμπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή να μετράμε πάλι κρούσματα. Α, αφού δεν κόλλασα από την πίστη. Παπάδες. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Α, επειδή που. και εμεί που δεν είναι αυτό, δεν χρειάζεται όλοι να έρθουμε σε συγκρατημό. Με τι καρδιά θα πάει, δεν πιστεύει. Τι μπάτσου έχουμε, δηλαδή. Τι να κάνει, άμα πάρει εντολέ. Αντίχρηστου. Η εντολή είναι πάνω από την πίστη. Τι είναι αυτά τώρα, Πού φτάσαμε. Θέμα έχει το οποίο. Κατα... Αυτά ε, Α, θα αντιμετωπιστούν τέλειω κάθε αξία. Κάθε... Ώρα το παράδοση. Χαρδαλιά πια. Χαρδαλιάς. Γιατί πέφτει Ο... προ το χαρδαλιά το θέμα. Τσιόδρα. Τσιόδρα είναι το πρώτο. Τσιόδρα φορτά. Τι γίνεται στον κόσμο, τι κρούσματα έχουμε εδώ, νούμερα, αριθμού. Δηλαδή, μα ήταν μπουζού για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Τσιόδρα. Ο, ο, ο, ο χαρδαλιά είναι αυτό που βγαίνει μετά. Ποιο αργά, ναι, γιατί το βλέπει. Ότι θα χτε ανακοίνωνε τρακοσάρια πρόστιμα, διόδια κλειστά και όλα τα υπόλοιπα. Όχι κλειστά, με έλεγχο. κάτι ντρόουν. Ναι, ναι, τα πάντα. Η Ιερά Σύνοδο έχει ορίσει έναν εκπρόσωπο, έναν Μητροπολίτη, τον Μητροπολίτη Ναυπάκ του Ιερόθεο. Ε, με τις, μετά και την διάσκεψη που έκανε πριν μια εβδομάδα τα μέλη της διαρκούση Ιεράς Συνόδου έβγηκε και έκανε ανακοινώσεις για αυτό το θέμα Έχει λάβει μια, από, μια απόφαση ο κ. Ιερό είχε βγει την επόμενη μέρα το πρωί στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΙ και είχε πει ότι θα είναι κλειστές οι εκκλησίες όλη τη μεγάλη εβδομάδα και το έχει δικαιολογήσει ω εξή. Εγώ νομίζω ότι οι χριστιανοί οι οποίοι πιστη, πιστά πιστάμε τη Ακία θα δεχθούν την απόφαση τη Σύνοδου, Γιατί δεν είμαστε αναρχικοί. Δεν μπορεί κάποιο να είναι χριστιανό και να είναι αναρχικό με αυτή την έννοια. Κατάλαβε, δεν μπορεί να είναι και χριστιανοί και αναρχική, σωστά το είχε πει πιο άνθρωπο που θα και τα μαύρα. Ναι, ναι. <laughs> <laughs> παρό, παρό, παρό, παρόλα αυτά. Ναι. Και δεν ξέρω αν φαγανε και όλα στα κάτω. Δεν το ξέρουμε. Παρόλα αυτά, δεν μπορεί να είναι το Και άλλο. Γιατί τώρα η σημερινή εγγυλο κάπω. Προ την αναρχία πηγαίνει Τι λίγο, το, το γυρίζει λίγο και να. δημιουργούνται θέματα. Μουκάλια βλέπουν να φεύγουν με όλο το φαγιασμού. Λέει εδώ να είσαι ο Σπύρο, γιατί δεν καθιερώνουμε στι εκκλησίε άνα μακεριού με ραντεβού. 7 είμαι... και 5, ανάβεις το κεράκι σου. 7 είμαι... και 7, εγώ. Δύο λεπτά, δεν θέλει παραπάνω. Πρώτον, είμαι σελφιστή, κάτω, μακριά κάπω. Πώ δεν κοιτάς μέσα. Έχει τον αναπτήρα με το σου Στη, τώρα θυμήθηκα στη Βαρκελόνη, στις εκκλησίες, το κάνουν πολύ καθολικοί. Βάζουν εκεί, κέρμα. Εκεί, ε, ε, ε, όχι μόνο. Εκεί που είναι το μανουάλι που έχουμε εμείς, ένας πάγκος μεγάλος. Με ψεύτικα κυριά. Με ψεύτικα ε, φαντάσου ρεσό, φανταστείτε ρεσό. Πως είναι τα ρεσό, αλλά έχουν λαμπάκια από πάνω. Yeah. Είναι, με, με καμιά κοσαριά λαμπάκια. Ρίχνει στο κέρμα και ανάβει ηλεκτρικά το λαμπάκι σου. Ναι, και αλλού, όχι μόνο του Ναι, ναι, όχι. Θυμάμαι εκεί το είχαμε. Αν είμαι πολύ παλιά, το είχαμε στη του. Και στη Σάκρυ Κέρ. Στην Μάρτα. Μπλαξέρι στο Παρίσι. Στη Σάκρυ Κέρ. <στοί> <το Παρίζ, στοί> Έχει τέτοιο χωρί ρεσό, με κερί. Μοιάζει με κερί και έχει το λαμπάκι πάνω. Αυτό σου είπα. Όχι, εσύ δεν αμυνάζει με ρεσό, είναι κοντό. Ναι, αυτό που λέει είναι κερί. Είναι πιο μπροστά η Γαλλία. Ε, άκρη κερί, να. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, οπότε φύγαμε από την ιδέα που έδωσε εδώ. Θέλω να πω ότι τα έχουν κάνει όλα ψεύτικα. Δεν μπορεί να βάζει. Είναι χρήμα χρήμα Δεν μπορεί να βάζει κέρμα και να σου δίνει ένα ψεύτικο ψωμάκι, ξέρω, άμα να μεταλάβει. Ένα Μετά τον κορονοϊό θα αλλάξουν. Να νιώθει ότι τοφαγε. Δίνει ιδέε. Σαν το Μετά κάτι. τον κορονοϊό θα αλλάξουν πάρα πολλά. Να μείνουμε λίγο στον κύριο Ιερό Θεό, ο οποίο δεν είχε πει μόνο αυτό για του αναρχικού. Είχε πει ότι δεν θα ανοίξουν εκκλησίε γιατί θα έχουμε συνοστισμό. Η Εκκλησία καταλαβαίνει πλήρω την κατάσταση. Να μην γίνεται συνοστισμό. Γιατί όπω είπα και άλλη φορά, ότι αν τυχόν γίνει συνοστισμό και υπάρχει αυτή η διασπορά. Του κορονοϊού, τότε δεν μπορεί να αντέξει η εκκλησία το βάρο ε, ότι πέθανε μερικοί διότι πήγαν στον ναό. Η εκκλησία θέλει να προσφέρει ζωή. Ωραία, όντω. Ωραίε δηλώσει είναι αυτέ. Αυτέ την προηγούμενη εβδομάδα δεν ξέρω τι άλλαξε στα ενδιάμεση και έχουν βγάλει όλα αυτά τα καινούργια. Και βεβαίω περιμένουν η πολιτεία σε αυτόν τον τόπο. κάνει αυτό που πρέπει κανεί. Μπορεί να έχουν πει κανεί. στοιχεία μα. Δεν ξέρω. Η πολιτεία κάνει αυτό που πρέπει. Ναι. Αυτή βγάζει τι οδηγίε μαζί με του επιστήμονε. Αυτού ακούμε. Καλά, έχουμε πάει μέχρι στιγμή με όλου αυτού. Οπότε α, θα κάνουμε και θα πρέπει να γίνει αυτό που λένε οι εξαλλοσύνε. Δεν ε, υπάρχει λόγο να εφαρμοστούν τώρα εδώ. Δεν έχουμε τέτοιε πολυτέλειε. Είναι πολύ σοβαρό τώρα, το θέμα. Με και, και κλεισμένο το θυρών. Τι να κάνουμε. Λε και έχει τιμωρηθεί τρει αγωνιστικέ τα δενωρία. Τι να κάνουμε. Τι είναι. <laughs> αφού το έχουμε ξαναζήσει. <laughs> Πρώτον, δε, δε δεύτερον, αφού θα γίνει στι 26 Μαου, δεν θα γίνει. Γιατί τέτοια κάουρα τώρα. Δεν πήγε μακριά... η Μιλάμε για τη Μεγάλη πέμπτη, τη Μεγάλη Παρασκευή. Α, μόνο. Ε, ναι, το σαματολή, έχει οριστεί. Α, θα γίνει 26 του Βουμού. Να... γίνει τότε. Με δόσεις. Με δόσεις. Ναι. Θα γίνει με δόσεις. Χθες λοιπόν δίνει συνέντευξη για να αλλάξουμε θέμα. Τα βαγάτα θα μάθουμε την Πέμπτη ή όχι. Τα βάφνη, και τα τσουρέγγια τα τρώμε και τα λαγουδάκια τα τρώμε επίση με τι μάσκες, Έχουν βγάλει τα καινούργια με τι μάσκες, Δεν τα έχει δει. Ναι, ναι, ναι, τα έχουν. Ωραία, λοιπόν. Αυτά θα γίνουν κανονικά. αρνιά στο φούρνο, όλα τα προβλεπόμενα. Κάνε νεκρό, έχουν βάλει τέτοιο σοκολατένιο. Αυτό πέθανε. Δεν άρεξε τον κορονοϊό. <χει> δεν φοράει για μάσκα. Να έχει ένα, Ξα... νεκρό... <χει> ένα ξάπουνελάκι, <χει> <χει> <χει> ξέρω εγώ, σοκολατένιο. Όλο ιδέε δεν είναι επιχειρηματικέ. Ναι, δεν ξέρω αν πάνω σε μια εντατική <χει> Σε μία μεθ. Λοιπόν, αφού είπαμε μεθ, ο Αλέξη Τσίπρα χθε έδωσε συνέντευξη στον Νίκο Χατζη Νικολάου, γιατί προχθέ παρουσίασαν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τον Κορνοϊό. Mm -hmm. Νομίζω ότι η κοινωνία δεν έδωσε καμία σημασία. Δεν έχει καμία διάθεση κανεί να ακούσει τι λέει. Μόνο τον Τζιγιώτερα θέλουμε να ακούμε και το χαρδαλιά αναγκαστικά. Μόνο ο Χατζη Νικολάου θυμήθηκε τον Τσίπρα. Ναι, εντάξει, τον θυμήθηκε και εκεί. Δεν ασχολείται κανεί. Οκ, okay, βγήκε ο Αλέξη Τσίπρα χθε, είπε πάρα πολλά, δεν θα ακούσουμε, μη φοβόσαστε. Ένα μόνο έχουμε διαλέξει να ακούσουμε και μάλλον μόνο εμεί. Δώσαμε συνέχεια σε όλο αυτό. Κανεί δεν ασχολείται. Ε, εγώ είμαι μονικό κατά τα άλλα. Mm. Μόλι είπα ότι δεν θα βάλουμε Α, κάτι. θα βάλεις άλλο. ένα παρόλα αυτά. Α ένα... σου πω αυτό το ένα όμω έχει μια αξία. Είναι... Α, τι είπε. Μιλάει για τι. Ε... Καθόταν κάθο πρέπει ο Τσίπρας ή ο Ντομπάμα έτσι, κλάει. Κανονικά ήταν στο γραφείο αυτό με το κόκκινο από πίσω κάδρο. Ναι, ναι, Έγινε το... με τηλεπαράθυρο. Κατάλαβε. Τηλε... Ναι, ναι. ε, ο Αλέξη λοιπόν μιλάει για το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγεία. Δεν υπάρχει αφιβολία ότι έχουμε μια μεγάλη αδυναμία και η μεγάλη αδυναμία είναι το εθνικό μας σύστημα υγείας η δημόσια υγεία ένα εθνικό σύστημα υγείας που για πάρα πολλά χρόνια συρρυκνώθηκε ιδίω στα μνημονιακά χρόνια και πριν είχε προβλήματα αλλά ιδίω στην περίοδο των μνημονίων είχαμε μια μεγάλη συρρύκνωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό άκουγα λοιπόν χθες Λέει εδώ, σωστά τα λέει, ότι συρρυκνώθηκε, είδε, σωστά τα λέει. Το Εθνικό Σύστημα Υγεία τα μνημονιακά χρόνια. Τα μνημονιακά χρόνια ξεκίνησαν το 10, 23 Απριλίου που πήγε στο Καστελόριζο ΓΑΠ και ανακοίνωσε. Και βγήκαμε 21 Αυγούστου του 18 με την Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Όλο αυτό είναι 8 χρόνια. Τα 4,5 από αυτά τα 8 χρόνια μνημονιακά. Ξέρουμε ήταν. Ποιος κυβερνούσε είναι. ο Αλέξη Τσίπρας. Παραπάνω από το μισό. Κυβερνούσε ο αλέξη τσήρα. Γιατί βγαίνει εδώ και κάνει μια σωστή διαπίστωση και εγώ την εγώ συμφωνώ ότι όντω συρρυκνώθηκε το εθνικό σύστημα υγεία. Μα τη μισή ευθύνη την έχει ο ίδιο. Για, αυτή τη, για αυτή τη συρτήριο. Αλλά είχε το νερό του άγριά τη συρρυθία και άκει να μα βγάλει. Μα τι άγει, είσαι αριστερό, έχει μια άποψη για τα δύσκολα. Όταν, τώρα. Να, αυτά δεν όταν ωραία βγάλει το αριστερό, έχει μια άποψη για τα δύσκολα, μια πολιτική οπτική των πραγματών. Και λες όταν εγώ έρθω στα πράγματα, αν με επιλέξετε, εδώ μέσα στα παραπολιτικά, αν με επιλέξετε μένα θα κάνω αυτό. Να. Έρχεται η ώρα που με επιλέγετε εμένα για να κάνω αυτό. Κάνω το άλλο. Αυτό δεν πρέπει να κάνω για το οποίο έχω, το έχω ως άποψη. Και μες στην άποψή του στα γραφτά, πάντα ήταν τόνωση του συστήματος υγείας, δημόσιο χαρακτήρα και πέρα από το κάτι γνώμη είναι παρούφα ο ιδιωτικός εφόσον υπάρχει ο ιδιωτικός δεν μπορεί ο δημόσιο να αναπτυχθεί σωστά και πάντα θα έχουμε όλα αυτά που έχουμε το ξεπερνάμε αυτή την παπάντζα που λένε πάρα πολύ αλλά καλά ε, εφόσον πάντα θα πρημοδοτείτε με φορή προφανώς, ο ιδιωτικός προφανώς, προφανώς όχι, θα αναπτυχθεί το άλλο με, όχι μόνο με ελαφρύνσης ε, όταν υπάρχει ο ιδιωτικός τομέα είναι πιο ισχυρός, μπορεί να εξαγοράσει από υπουργό Μέχρι καλό γιατρό, αυτό μέχρι εννοείται. οτιδήποτε Και Υιδιουργία όταν χρόνο όμως αποδομείται Το δημόσιο σύστημα υγείας Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, μα γι' αυτό αποδομείται Για να δομείται το ιδιωτικό σύστημα ναι, ναι, υγείας βέβαια. Πέρα από όλο αυτό λοιπόν ε, Το Ο είχατε είναι τα πάντω. Και Όχι, και δεν μπορούμε να Πάντα γι' αυτό Μα ακόμη Μα ακόμη, ακόμη και τώρα εσύ ακόμη δεν ήλ <laughs> <Έτσι, Έχει. laughs> <φαίνεται. laughs> το ψηφίσει κρυφά. Έτσι, πραγματικά. Φαίνεται. Όλοι σου είναι την πρώτη, ε. Τε, την πρώτη ε, καταλαβαίνω. Την πρώτη. Πίστεψα ότι θα μας έβγαζε τα πρώτα. Δεν ξέραμε. Μνημόνια. Τότε δεν ξέραμε. Το είχα πιστέψει, το είχα φάει όλο αυτό. Πολύ φανατικά. Να κάνουμε τι κάναμε πριν. Χτυπήσαμε ξύλο. Που πάμε πολύ καλά. Τώρα έχει να κάνουμε Παναλαμβάνω, μην είστε μεμψίμοιροι με τι επιτυχίε τη χώρα. Η χώρα μα συγκρίνεται με χώρε εντό Ευρωπαϊκή Ένωση ίδιου οικονομικού προφίλ και ίδιου περίπου πληθυσμού. Με ποιε συγκρινόμαστε εμεί χώρε? Με το Βέλγιο, με την Ολλανδία, με την Πορτογαλία. Αυτέ είναι οι χώρε που συγκρίνεται η Ελλάδα. Κάντε τώρα Google να δείτε πού είναι αυτέ οι χώρε και πού είναι η Ελλάδα. Τι κάνε το σταυρό που είστε δω! Πάμε σήμερα για μαντίνα να κάνε το σταυρό. Σα το κοπείτε, δεν θέλω να μου μιλάτε αν να κάνω το σταυρό μου. Και κάνω το σταυρό σας πούστε δω! Σε ευχαριστώ βαλίγερο! Πριν έλεγε να χτυπήσουμε ξύλο, τώρα λέει να κάνουμε το σταυρό μας που πάμε καλά, γινόνται συγκρίσεις με τις άλλες χώρες και γενικώς προχωράμε πάρα πολύ... Ο σταυρός, σε γενικώς, σε επιτρέπεται καλά. ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Επιτρέπε... Αν έχεις πιάσει κάτι... Επιτρέπονται δηλαδή το, έλα, λακείες. Ό,τι βλακείες τώρα. Αμέσως... Επίσης, αυτή η χ αν πιάνει τα πάντα και με το γάντι πιάνεις μετά και τα μούτρα σου ή είσαι νομήφορας. Ε, είναι προφανώς το γάντι, έχουν υποθεί όλα αυτά. Νομίζω κάθε μέρα βγαίνουν ε, τουλάχιστον 20 ειδικοί, αν δεις mm. όλα τα κανάλια, και τα ραδιόφωνο παραπάνω πάμε, είναι, πάμε ε, τους ειδικού, και εξηγούν αυτό το πράγμα. Τα εξηγούν όλα αυτά για τις μάσκες. Για... Επίσης έχουμε πολλούς γιατρούς σε νοσοκομεία του εξωτερικού. Σε όποιο νοσοκομείο, ό,τι ώρα δει, υπάρχει ένα γιατρό από μια εντατική. στο Μιλάνο, στην Ισπανία, στην Αμερική. Το Πρέινι, Νέα Υόρκη. <laughs> το Έλληνε γιατροί παντού. Ε, πού να πηγαίνανε εδώ. Όχι. Καλά κάνουν οι άνθρωποι και κάνουν αυτό που κάνουν και μπράβο του. Αλλά οτιδήποτε χρειαστεί, τα κανάλια έχουν αμέσω. Με Skype βγάζει γιατρό μέσα από την εντατική τη Νέα Υόρκη. Δηλαδή, μου τι να κάνει εδώ. Γιατί να μη φύγει. Όχι, να διαχειριστεί το διάδρομο με τα ράτζα. Αυτό δεν το έχουν τα άλλα. Δεν το έχουν τα άλλα. Ε, εδώ ε, εδώ γίνεται μάχημο. Αυτό είναι εκπαίδευση. Το τελευταίο έτος τη ιατρική πρέπει να ήταν αυτό. Στον Ευαγγελισμό. Στον Ευαγγελισμό κάτω. Ευαγγελισμό εφημερία. Εφημερία, εδώ. Καλά, δεν έχει, εκεί χειρότερο. Κάτι. ΚΑΤ Ευαγγελισμό εφημερία. και α ο Βούλα. Τζάνιο. Τζάνιο είναι για μετάπτυχιακό. Το τζάνιο είναι κορυφαίο. Δηλαδή αυτά τα νοσοκομεία, αυτά πρέπει να πτυχίο. σήμερα το Καλά. Ε, πα, παρόμοια. Και αύριο το πρωί, αν τα καταφέρει και βγεις και βγεις ω γιατρό, ω περπατάς ναι, ναι, ναι. κανονικά, παίρνει και το πτυχίο στην έξοδο. Στο δίνει και ο χιόρο στον Ευαγγελισμό, γίνεται η απονομή. να πάρει πτυχίο ασθενή. που είναι μέσα. Έμαθα. Μα πραγματικά <laughs> μαθή... τόσο, Μα, μαθαίνεις Πε ήμενα τόσο, τα πάντα. Εδώ πώ κάνω <laughs> το Δοκάζατε παπέλ. <laughs> Έτσι. Μην δίνει spoiler. spoiler είναι. Μη, ναι, ναι, άμα ναι, ναι, δεν το έχει δει κάποιο. Δεν είπα ότι είναι επιτυχημένο. για τον τελευταίο γιο. Και είπα εγώ, το... άμα είναι επιτυχημένο το τέτοιο, το χειρουργείο. Όχι, δεν είναι. Άσε να το δουν, είναι καραντίνα και δεν πρέπει να αποκαλύπτουμε. Έτσι ζει ο κόσμο. Με σίριαλ και με όλα τα υπόλοιπα. Και φτιάχνοντα αντισηπτικά εδώ να έρθουμε. Ανάτα. Έχουμε συνταγή. Ποιο θα. Αυτό συνταγή. που είπα εγώ με τον αγιοσμό και τέτοια. Εσύ, εσύ είναι μια δική σου συνταγή. Όμω εγώ θα ακούσω του συντρόφου Γρηγορείου Ψαριανού. Να, σήμερα το πρωί. Τι Σήμερα το πρωί πήγε στο sky και είχε βάλει και μια μάσκα και ήταν σαν Νταβέλη σε την έβγαλε τη μάσκα, σοου ήταν. Και αμέσως Άλλη μετά. Μόνο και σοου, δεν κολλάει. Και αμέσω μετά αποκάλυψε τη συνταγή με την οποία φτιάχνει αντισηπτικά. Εγώ, αλλά σα έχω φέρει εδώ αντισηπτικό με αλόι που έχω έχουμε φτιάξει. Δεν θέλουμε, δεν θέλουμε να πλησιάσει. Είναι, είναι, δεν το πλησιάζω, απλώ. Αν σα... α, το αφήσει δωρό. Καλύτερα να το, α, αφήσω το δώρο. Θα... Το έχω φτιάξει εγώ με αλόι και διάλειμμα υνοπνεύματο 70% ναι. και δύο σταγόνε σε θέρη έλαια. Λοιπόν, ναι, ναι, καλό για τα χέρια. Ναι, Αλλιετιαλέ. Από αλόι τη γλάστρα, έτσι. Αυτό θα το αφήξει μόνο σου. Βγάζω το ζελεύε. Είναι καλό, δεν θα πάθουμε τίποτα. Βέβαια, έχω δώσει την κόρη μου, την αδερφή μου, όλου του φίλου που είναι. Είναι όλοι ζωνταννοί, ζουν όλοι. Ο οικονομού του λέει: Ζουν όλοι αυτοί που βάζουν αυτό χιούμορ του. έχει χιούμορ ο οικονομού, έχει δεν το βγάζει γιατί βγάζει αυτό το στριφλό και δεξιό. να αυτό ακριβώ. Η δεξιά σκοτώνει συναισθήματα, ανθρώπινα χαρακτηριστικά, ειδικά όταν πρέπει να υπερασπιστεί κυβερνήσει και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά έχει χιούμορ όμω και εδώ του το είπε. όλοι αυτό ακριβώ. Ο ψαριανό τι είναι, Είναι βουλευτή. Τηλεπερσόνα, <tele persona> όχι. Ναι, είναι. Οτι είναι. Είναι βουλευτή. Όχι με τη ναι, ναι ναι, Δημοκρατία, δεν <σχει> ναι. βγήκε, είναι. Όχι, δεν βγήκε. Είχε βάλει με τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχει. Α, ω τι καλύτερα, α πούμε. Ακούστε τι καλύτερα. Δηλαδή, ω τι καλύτερα στον εικό άνθρω... νόμο και όχι στην αν είναι τα πάνια. Έχει πάνια εκπομπέ. Ε, έχουν κοπεί εκπομπέ με δεν ξέρω. Γιατί δεν είναι, α πούμε, κοπήθηκαν και εκπομπέ με το κοινό. Γιατί δεν είναι ο Μη Μπούτια στην πάνια μαζί με τον. Πώ το λένε τον άλλο που έκανε τα μαλλιά στο Fame Story. Έναν δεν ξέρω από όνομά του. Ναι. Όχι το Σαμαρά, Όχι το σαμαρά, σαμαρά έναν άλοντος με την τον Αναστασία Γιούσεφ <laughs> με τον <laughs> ε, άλλον που λέει το αγάπη μόνο όλοι αυτοί γιατί να μην ο <laughs> στην <στήναν>, Ανιταπάνια <laughs> ε, να δουν ποιος θα, θα κερδίσει, ποιος είναι μεγαλύτερος ούριο Είναι πολιτικόν, έχει Τι να φερκάρει από πολιτικόν Από πότε ε, Από παλιά, ήταν βουλευτής Επειδή είναι από παλιά κάποιος Του είναι Σύριζα πολιτικόν ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής, της Δημάρ βουλευτής ο υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία δεν τα κατάφερε. Έχει πάει κάπου αλλού, α, θυμάμαι. Αυτό το λε πολιτικό, Όνι. Ή... Στο ε, ποτάμι. Ξέχα... Συγγνώμη, συγγνώμη ναι, ξέχασα, στο το ποτά. ποτάμι. Ε, ξέχασα το ποτάμι. Ε, <laughs> πέντε χρόνια, πέντε κόμματα. Ε, ναι. Και μόνο Ο γι' αυτό το καλεί. Ναι, ναι, ναι, και, και τώρα να, ναι. έφτιαξαν αντισηπτικό. Όριστε ένα λόγο γιατί τον κάλεσαν. Έφτιαξαν αντισηπτικό. Και είπε και τη συνταγή στον αέρα. Ατόπε, το είπε. Αν είπε αυτά τα αντισηπτικά. Αν και όλα τα υπόλοιπα. Και αν δω, όσοι δεν έχουμε αλογέ, πώ θα φτιάξουμε. Και είναι μόνο γλάστρα. Αν εγώ την έχω στο, τέτοιο, στο χώμα, αλλόι φρύ θα είναι το, Aloe <laughs> το free. δικό σου αντισηπτικό. Μα χώμα. πώς θα μου πήξει. για <laughs> αλλόι κάνει την πήξη. <laughs> Βάλε διαφημίσεις τώρα, γιατί δεν το βλέπω που θα πάει το θέμα σχετικά με την πήξη. Μάρκελος νύχτα. <laughs> Συγγνώμη, <laughs> ο Μάρκελος Νύχτας. Εδώ η Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Της Α, Πέμπτης. ναι, σε περίπτωση που δεν το καταλάβατε. Λέει εδώ ο Δημήτρης Ακροατής, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, λέ, λέτε για την Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά αναφέρεται ότι τα τζαμιά λειτουργούν κανονικά, γιατί εκεί δεν εφαρμόζεται την ομοθεσία. Δεν ξέρω αν ποια τζαμιά, τι εννοείς, αν εννοεί εδώ στην Ελλάδα, αν εννοεί στο εξωτερικό, Προφανώ. Τίποτα δεν πρέπει να λειτουργεί από λατρευτικού χώρου με την έννοια ότι πάνε μαζεύεται κόσμο. Πάντω, για καταγγελίε τέτοιου τύπου στην προηγούμενη εκπομπή που κυνηγάει okay. τα κομμωτήρια των μουσουλμάνων. Καλά κάνει ο άνθρωπο και στέλνει αυτή την. Δεν είναι καταγγελία, είναι λίγο διαπίστωση και λίγο ερώτηση. Προφανώ, ό,τι εφαρμόζεται για ένα δόγμα να εφαρμοστεί για όλα σε αυτόν τον τόπο εδώ, το δικό μα. Και από ό,τι ξέρω και στι άλλε χώρε εφαρμόζουν αυτή την τακτική. Είναι και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το έχει πει, όχι, συνωστισμό ατόμων. Όταν μαζεύονται σε ένα χώρο 20, 30, 40, προφανώς δεν είναι καλό αυτό. Δίνουμε μια μάχη όλοι. Έχουμε περιορίσει βασικές ελευθερίες που δεν το περίμενε κανείς ότι θα το ζούσε στη ζωή του αυτό το πράγμα. Έχουμε μαγειρέψει ότι μαγειρεύεται πια μέσα Δεν σπίτι. υπάρχει αυτό. Τε, τε, τε, τε, τε, τώρα καταλαβαίνει την προπόνηση που μα κάνουν τόσα ότι... χρόνια. Προπόνηση μα κάνουν με όλα αυτά τα reality παγιακή για να α, τη δύσκολη α, στιγμή. Μπράβο, γιατί υπάρχει και ένα σχετικό κειμενάκι για τη Μαντόνα Που πέρυσι από το Ισραήλ. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί. Βρείτε το, που αποδεικνύει ότι στην Eurovision πέρυσι το Ισραήλ, η Μαντόνα στο χορευτικό που είχε mm -hmm. κάνει, όλα τα έδειχνε γύρω-τριγύρω. Και mm -hmm. ανθρώπου με μάσκες και να πέφτει η δημοκρατία. Γενικώ υπάρχει ένα που έχει κάτσει κάτω, μελετήσει. Αλλά Βέβαια, ε, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχει μαγιά, το ξέρεις? Μαγιά! Ναι, γιατί κάνουν όλη ψωμιά. Όχι, γίνεται και χωρίς μαγιά. Ναι, δεν είναι το ίδιο τώρα. Δεν είναι το ίδιο. Δερα, που διαλύεται εύκολα. Το προσπάθησα, μην νομίζει. Χωρί μαγιά ή μαγιά. Ναι, χωρί μαγιά. Είσαι Τώρα, δεν είναι ώρα, ναι. δε, το έφαγε μετά. Ε, το έφαγα την άκρη. Βάλει λίγο τίποτα. Τι τον καφέ, την άκρη. Μια... <laughs> <laughs> αναγκάστηκα. Κάντε και παξιμάδια μετά. Ξέρω εγώ. Για να περνάει η ώρα. λοιπόν, Η οποία οι ο Βρούτη, είτε εδώ είτε εκεί. Να έχει ένα η ε, μόνο είναι... σιόδρα χαρδανιά. Όχι, ναι. σπάλι προ... που σκλέβει λίγο το δίδυμο το βράδυ την Δόξα και πρέπει να υπάρχουν και αυτοί. Ε, η ΕΡΤ χθε ξεκινάει η Σνάδελφο η παρουσιάστηκε στο κεντρικό Δελτίο. Υπάρχει η ατάκα η ΕΡΤ μα ενημερώνει. Ε. Λέγεται η ατάκα αυτή. Ε. Χρόνια τώρα. Ε. Χρόνια. Λέγεται η Βρετανία αγωνιά για τον Πρωθυπουργό τη χώρα που νοσηλεύεται στην εντατική. Οι θάνατοι αυξήθηκαν και πάλι στην Ισπανία και στην Ιταλία. Ενώ στι Ηνωμένε Πολιτείε ο ιό φαίνεται να δείχνει μία ανεξήγητη προτίμηση στους Αφροαμερικανού. <σομίλυκ> μία ανεξήγητη προτίμηση στους Αφροαμερικανού. <σομίλυκ> να, ενημέρωση. Ο ιό διαλέγει. Κοιτά, εδώ πάμε. Ρατσιστή λίγο. Ο είναι μαύρο. Και, και ο ιό ρατσιστή. Και ο, και ο, υιός, και ο Πηγαίνει έτσι το, το διατύπωσε. Η, το θέμα είναι πραγματικό στα στοιχεία που δίνονται στη μεγάλη δύναμη, υπερδύναμη Αμερική έχει 2.000 νεκρούς κάθε 24 ώρο, περίπου 2.000 οι περισσότεροι είναι από λαϊκές γειτονιές από αυτά τα γκέτο, τα τρισάθλια πέρα από τη λάμψη των πολυκατοικιών, των ουρανοξυστών και των λαμπερών οικοδομικών τετραγώνων, υπάρχει και η πίσω πλευρά ταξικότητα. από εκεί είναι, ειδικά στις Ηνωμένε Πολιτεί. Πολιτείε. γιατί εδώ είχαμε τους πιστούς και τους πλούσιους <στηγένει> ναι, αυτοί ναι. μας το φέραν εδώ, κάπω στα αρχότανε, διάλεξε <στηγένει> να έρθει <αρχίει> έτσι. <στηγένει> έτσι λοιπόν, το διατύπωσε με αυτό τον τρόπο Πάθος, η Πάντως με τα δεδομένα του Τραμ και όλα αυτά, εντάξει, είναι και μεγάλη σούρα, Και λίγη, και ναι, λίγη, και είναι λίγη. λίγη. Είναι. Δηλαδή σου λέει, φτωχοί και μαύροι. Τι τους θες, άμα ήτανε και Μεξικάνοι, πανηγύρι θα έκανε. Ναι, προφανώς. Ε, για ε, τα ήθη δηλαδή τη ε, ε, Αμερική σε αυτή την περίοδο με ε, τον Τραμπ είναι νομίζω ότι είναι το... Αμερική... χαρά. Πανηγύρη μπάτση, δεν του σκοτώνουμε εμεί, πεθαίνουν μόνοι του. <laughs> τι καλά. Οι πολι... ό, όλο αυτό που λε, ισχύει. Οι Ηνωμένε Πολιτείε υποτίθεται ότι μια μεγάλη σύγχρονη χώρα, η μεγαλύτερη, ισχυρότερη. Είναι ένα πρότυπο για πάρα πολλοί κόσμο, χώρα τη ελευθερία, των ευκαιριών. <laughs> Ψέμα. Και <laughs> γίνεται, αποκαλύφθηκε τώρα για ποιου ακριβώ είναι χώρα τη ελευθερία και των ευκαιριών. Προφανώ είναι τέτοια χώρα, αλλά δεν για όλου. Ναι, ναι. Δεν είναι για όλους, γιατί όταν έχουνε 2.000 ε, κάθε βράδυ νεκρούς, η Νέα Υόρκη 700-770. Ναι, ναι, είναι, ναι. θέμα. είναι θέμα. Γιατί ε, ωραίος ο πολιτισμός, ωραία τα πρότυπα και ε, το χρησιμοποιούν πολύ στο λόγο τους όλα αυτά τα χρόνια τις δεκαετίες Η χώρα, η σύγχρονη, έχει τα σούπερα όπλα. Πάνε και χτυπάνε Όλα χειρουργικά. Τα πάντα ναι, ναι, τα πάντα. Έχει φτάσει στο διάστημα, αλλά σε αυτά τα θέματα που πρέπει να προασπίζει την υγεία του λαού τη, δεν είναι και τόσο μπροστά. Για μας. Και όχι αυτή η χώρα. Για και τα δικά του είναι μπροστά, βολεύει αλλιώ. Και άλλε χώρε από ό,τι βλέπουμε και παρακολουθούμε. Αυτά λοιπόν στην ΕΡΤ. Αλλά προχθέ και ο Νίκο Τραβελάκη είχε τον Πέτρο Κυρκυλί. Ε, εκεί τον ενημέρωνε για τα δέοντα. Και το Μουζουράκη είχε. Όλοι στην κυργη μόνο. Πάμε λέει, μια μέρα πριν, ήταν yeah. ο πέτρο, κάποια στιγμή έλεγε κάτι εκεί και λέει ο στραβελάκη. Οντο <σσε> Νίκο, δεν πήρανε γρήγορα <σσε> στην Ισπανία τα μέτρα και έχουμε του αριθμού που σα είπαμε και νωρίτερα, δηλαδή κοντά 11.000 <σσε> εκπρού. <Σισμόλωνα> <Συρια> πέτρο και κυλή, σε ευχαριστούμε σε περιμένουμε με τα νεότερα από την Ισπανία που ελπίζουμε να είναι το ίδιο εφιαλτικά, <σσε> <σσε> <σσε> Που ελπίζουμε να είναι το ίδιο εφιαλτικά. Έχουν ελαλήσει και οι παρουσίαση. Δεν έχουν και δημοσιογράφοι να τελειώνουμε με τον πολύ κόσμο. Ε, έχουν λαλήσει και οι παρουσιαστέ, είναι λογικό. Ναι, επειδή παίρνουν οι δεν είναι το δυναμικό κοινό. να <Δεν Δεν> <νοσκάζεσαι, Δεν> καταστρέφουν τα νούμερα κάθε μέρα. Εδώ έχεις ένα ε, ε, Ναι, αλλά υπάρχουν και εκπομπέ που βασίζονται σε αυτό το κοινό. Είχα <Δεν> τη και πάει, δεν έχει. <Δεν> ναι, και <ουσιασία>. μια <Δεν> Ναι, το λε. Πρέπει και αυτό το κοινό να έχει να δει κάτι. Είναι στην είδα Νικολούλη λίγο. Α, ναι, έξι, όλοι. Είπες. Ε, δεν ξέρω, 5 λεπτά είδα, τι να κάνουμε, μέχρι να ανοίξει, το, έχει κολλήσει στον Τουλάχιστον, στο δεύτερο κύμα που θα έχουμε από Οκτώβριο, να φτιάξουν τον ήχο στο Skype. Δεν γίνεται η τεχνολογία να προχωρήσει να έχουμε καθαρό ήχο. Και την εικόνα. Και την εικόνα. Και την εικόνα. Κάτι λίγο καλύτερα. Μια και να φτιάξει πλέον οι αρχιτέκτονες δεν ξέρω να προλαβαίνουν στα σπίτια δωμάτιο Skype. Για να βγαίνει στα κανάλια. Ναι, ναι, ναι. Πίσω, μια βιβλιοθήκη αυτό, Το βασικό θέμα του ήχου ήχο. είναι αυτό. Ότι κάνει ένα κλάσμα από τα τζάμια, δεν έχουν καλύχο ναι, ναι, ναι. μόνο στα σπίτια. Που πας κάνει βίντεο αγάπη. Και... Κάθε ρασιτέκτο με το κινητό. interior designers να βγούνε. Ναι, μπορεί βλέπουν ότι να Όχι, όχι, θα Πού θα η εκπομπή. Θα έχουμε βιβλία με ανοιχτά χρώματα. Θα βγει τη σε βραδινή εκπομπή, θα το σκουρίνουμε λίγο, να φω, να πορτατήφι. Φτιάχνω σαν και αυτό στον κινηματογράφο που λέει να τη γραφέ Ένα ναι, βαρύ από ναι, πίσω. Ναι, ναι. Ένα δικηγορικό γραφείο. Μια κουρτίνα, βελούδα, κόκκινη. Βελούδα. Ναι, ναι αυτό Πουλήν για να ναι. είναι βαρύ. να στέκει, δεν το παίρνει ο αέρα. Ναι. Ανοίξει κανένα παράθυρο στο άλλο δωμάτιο και γίνει ρεύμα και πίνει. Στην παχιά η κουρτίνα κάνει καλή ηχομόνωση. Μπράβο, γι' αυτό το είπα. Δηλαδή για να έχουμε. Κόβουμε λίγο τι ανακλάσει με κύματα η κουρτίνα. Όχι αυτά δεν λειτουργούν. Δεν βολεύει τη γη. Δεν είμαι ιδέα, θέλω να πω. Επίση, Green Box. <laughs> Γιατί να το δεν έχουν όλοι Green Box. Να το και από τι να έχει από πίσω. Ναι, ένα τελάρο, θες να τη λέω, ναι, τι θε να βάλει. να βάλει. Να βάλει ότι είσαι ξενοδοχείο έξω, να του τρολάρει. Στην εκκλησία. Στην εκκλησία, εκκλησία <laughs> τώρα, τάκ, κολοτάκιλα. <laughs> <laughs> <laughs> όταν βγαίνει ας πούμε, ο Βρούτσο, ο υπουργό εργασία, να έχει δύο εργάτε από πίσω. Να <laughs> <laughs> <laughs> σκοτώνει. Υψωμένε γλώσσε. Να σκοτώνει άλλον, α πούμε. Άμα βγαίνει ο Νίκο ο παπάζ, να έχει τον Μπελογιάνι από πίσω. Έχει πει αστεία <laughs> Όχι, τον είχε τον Πελογιάννη. Έχει αστεία πέμπτη, δηλαδή. Όχι, τον είχε τον Πέμπτη. Ναι. Στο Ναι, του Πικάσου, το σκίτσο. Λοιπόν, μια που είπαμε. Το τον κανονικό Στονπάς, δεν μπορούσε να τον έχει γιατί θα βλέπει το κάνουν βλέμμα του Πελογιάννη <laughs> και θα τον έφτιανε ντροπή. Δεν νομίζω. Θα δεν πρέπει. νομίζω καθόλου. Έβαλε δύο λέξει σε μία σειρά που δεν ταιριάζουν με τίποτα. Σε μία πρόταση. Ε, μια που είπαμε, το φέραμε πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε. Να. Ε, ο Κώστα Αρβανίτη που είναι και ευρωβουλευτή κάνει και μια εκπομπή. Στο, στο κόκκινο, αν δεν κάνω λάθο. Και παρελάβουν διάφοροι Σιριζέ. Από εκεί λογικό να πούν τι απόψει του και όλα αυτά τα πολύ ωραία που γίνονται και αυτοί με Skype τώρα κανονικά, λόγω του, του κορονοϊού. Βγαίνει προχθέ ο κύριο Νεφελούδης. Νεφελούδης ήταν στην, κυβερ, στην κυβερνήσει τη ΣΥΠΡΑ Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασία και όλων αυτών των θεμάτων και κοινωνικών υπηρεσιών και διάφορα τέτοια. Βγαίνει λοιπόν ο Νεφελούδη στον Αρβανίτη και του λέει. Καλησπέρα. Yeah. Καλησπέρα yeah. προ τα μου, κάνει. Και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ναι, νομίζω ότι ακούμε μια νέα τοitσε δέλε. Αυτό είναι. <laughs> Αυτό είναι. θυμίζει λίγο το Ελεύθερη Ελλάδα. Έτσι όπω έχει καταδείξει. Ε, λίγο πολύ. Ναι, νομίζω κάπω έτσι είναι τα πράγματα. Ναι. Το ζουνε <laughs> λίγο, ε. Το ζουν λίγο μόνοι, δεν, δεν ξέρω ναι. αν το ζουν. Το τσιτώσαν λίγο. Ακόμη και από αυτό το τόσο μικρό, καλά κάνουν και έχουν μέσα ενημέρωση, καλά κάνουν και βγάζουν εκπομπέ με Skype, βγαίνουν βουλευτέ να πούν τι θέσει του. Αλλά ακόμη και σε αυτό το ανθιποθέμα, θα πούνε την κουλαμάρα, ρε παιδί μου. Ακόμη και εκεί. Σε κάνει και λέει, Τι ήταν αυτό που άκουσα τώρα, και στα μεγάλα θέματα. Και στα μικρά. Ακού κουλαμάρε αυτό σε αυτό το κόμμα. <laughs> τι έγινε, Ντόιτσεβέλ, ο Αρβανίτη. Δεν ξέρω. Το Μα ο άλλο λέει Ντόιτσεβέλ ναι. και λέει και ελεύθερη Ελλάδα. Χρησιμοποιεί τέτοια. Εκεί λοιπόν βγήκε και ο παπά. Μια μέρα βγαίνει ο Νίκο ε, ο παπά ναι, στον Αρβανίτη. Και ξεκινάει ο Αρβανίτη και ο παπά. Λείπει ο Τσίπρα στην παρουσιαφάση. Έχω την αίσθηση και ότι ο κ. Βιζοτάκη δεν μπορεί να φωνάξει περισσότερο. Διότι το σκεφτόμουν, είναι δέσμιο τη πολιτική τη κ. Φοντελάιεν, του κ. Σχινά και τη κυρίας Μέρκελ στο προσφυγικό. Και το ένα με το άλλο μα οδηγεί σε απόλυτη απομόνωση στα δεδομένα. Ο Τσίπρας θα είχε κινηθεί με τις χώρες του Νότου, Κωστά, θα είχε κάνει ε, στα Βαλκάνια τις κινήσει για να φτιάξει τις συμμαχίες, θα είχε πιέσει αλλιώ για το ζήτημα του προσφυγικού. Ε, δεν λέμε κάτι καινούριο, ούτε εγώ ούτε εσύ. Λέμε ότι θα συνέχιζε να κάνει αυτό που πολύ επιτυχώς έκανε και δεν θα έρθουν βεβαίω και την Τουρκία να ε, πηγαίνει δεξιά και αριστερά σε συναντήσεις με την απουσία μας. Λείπει ο Τσίπρας στην παρουσία αυτό το βέβαια του παπά. Γενικώ <laughs> το αντισηπτικό είναι για τα χέρια, όχι να το πίνουμε. Ε, το πιάνει Έχει άνθρωποι. υψηλή περιεχικότητα αλκοόλ. Τι θε εσύ, αυτό που λέμε. Και η εγκεφαλικά κύτταρα. Κουλαμάρε. Που είναι ήδη που είναι. Λέει δηλαδή ο Αρβανίτη ότι αν ήταν ο Τσίπρα, δεν θα ήταν δέσμιο τη Μέρκελ και τη Φόντερ Λάιεν. Όπω είδαμε όλοι. Μα αν κάτι ήταν τα 4,5 χρόνια, ήταν δέσμιο τη Μέρκελ. <laughs> όχι, και αν κάτι έχουν παραδεθεί και οι ίδιοι. Και Υπανε... ο ίδιο ο Τσίπρα, ότι τι να κάναμε. Ήτανε δέσμοι. Δε, δε, δε, κου, κουλαμάρα. Δε, δε, δεν έχει νόημα να. Καλά, περνάμε με το κορονοϊό. Πώ να σου πω, είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Έχει ένα θέμα βαρύ, το διαχειρίζει στο μυαλό σου. Βρίσκει αντισταθμίσει. Όταν ακού το κουλό δίπλα, σε βγάζει τελείω. Ξεχωρίζει πλέον το κουλά, Μα δεν είναι τόσο. Προφανώ ξεχωρίζει. Γιατί δεν έχει κανεί διάθεση να ακούει βλακίε πια. Ε, μέσα σε όλα αυτά. Υπάρχουν πέντε καλά. Μέσα στην τραγικότητα, τη, τη μοναδικότητα αυτή τη συγκυρία, ότι δεν θε βλακίε να ακούσει. Θε να ακούσει ουσιαστικά πράγματα. Και ακούστε, τώρα εδώ βλακίε. Βλακίε, πάλι. Ε, Μαλεμονικό, πάλι. Μα έχουμε ακούσει τέτοια παραδείγματα. Ο χρωσόγεννο όλο τον πλανήτη, πάλι με το ΣΥΡΙΖΕΣ. Θα πει κάποιο. Θα... Μάλλον θα σου κάνω εγώ τον νόημα. Ότι ψήφισε και τη δεύτερη φορά. <laughs> Ψηφιαζόμαστε. <laughs> <Με> Έχει πικραθεί <laughs> τόσο που περίμενε περίμενε <laughs> και το δεν είναι κάποιος... κακό, και άλλοι γίνονται. το κάνανε. Περίμενε, Μωρέ. Ναι, ναι. Θα πει κάποιο δεν είναι κουλαμάρα που ο άδωνη που το παίζουμε κάθε μέρα λέει πώ θα ζήσουν οι τράπεζε αν δεν έχουν. Αυτό είναι κυρίω απαταιωνία. Μπράβο. Αυτό θέλω να πω ότι είναι άλλη η κουλαμάρα και άλλο η σκληρή η πολιτική, ε, κοινική, αντικοινωνική, Αντιεργατική, αντιλαϊκή άποψη και πρακτική που έχουν οι δεξί. Είναι διαφορετικό. Και είναι, μια... είναι μια καθαρή ε, κατά του λαού. Πρόταση και δράση. Την αντιμετωπίζεις. Εδώ είναι χαζομάρα. Αυτό το να λέει ότι είναι ντόιτσεβελ είναι βλακί αυτό. Δεν το λες. Σαν να περιμένεις πάλι από το ΣΥΡΙΖΑ να είναι πιο σοβαρός. Όχι. Ναι. Όχι, Εκεί όχι, θέλετε. όχι. Περιμένω από τον ανόητο να να είναι πιο ανόητος. σοβαρό. Ναι, αυτό ναι ο, δεν είναι, να είναι σοβαρό, δεν υπάρχουν. Αν είναι σοβαρό, ναι, είναι, ναι. είναι διαφορετικό. Είναι διαφορετικό. Σοβαρότητα, εγώ δεν περιμένω από αυτά τα κόμματα τη αστική διαχείριση συντροφή Αποστόλη. Ποια κόμματα τη μη αστική. Περιμένω από τον κόσμο θημιώνω. Αποστόλη. Α, το κόσμο. Αν περιμένουν από, περιμένεις περιμένεις από κόσμο, κόμματα. Από τον κόσμο το, το λαό. Και υπάρχουν και κόμματα που δεν διαχειρίζονται την αστική κατάσταση Αποστόλη, αν θυμάμαι καλά. Από το βαρουφάκι γύρισε. Σε ποιο κόμμα άλλο. Στο βαρουφάκι. Βαρουφάκι είναι αυτό που περιέγραψα. Φωτογραφίζει και... βαρουφάκι, βλέπετε. Αστι... Άλλο τι έκανε τον τα τώρα λέμε. Πολύ, μια που μιλάγαμε και για σοβαρότητα ε, λίγο πριν. Λοιπόν, βάλαμε προχθέ, επειδή το ζητήσατε θα το ξανακούσουμε. Ο Πέτρο Γαϊτάνο βγήκε και είπε ότι περιέγραψε μια, ένα σκηνικό που τον πήρε ένα φίλο του γιατρό από το Λονδίνο. Να, κοίτα, λοιπόν, να ακούσουμε το σκηνικό που ο Πέτρο Γαϊτάνο πριν από λίγες μέρες με κάλεσε ένας φίλος μου γιατρός καρδιολόγος από το βασιλικό νοσοκομείο του Λονδίνου ο οποίος με πήρε έτσι αργά το βράδυ και έζησε την εξής εμπειρία ε, με πήρε λοιπόν στο τηλέφωνο, μου λέει: Τι κάνετε εκεί στην Ελλάδα. Του λέω: Στέφανε, είμαστε ευτυχώ πολύ καλά, γιατί η κυβέρνησή μα διαχειρίστηκε πραγματικά με εξαιρετικό τρόπο τα θέματα. Αλλά εσεί εκεί με τον πρωθυπουργό σα, λίγο τα καθυστερήσατε και έχετε πρόβλημα. Ήταν πολύ στενοχωρημένο, γιατί ήταν έτοιμο να μπει για εγχείρηση. Ο οποίο μου είπε: Τώρα σε άκουγα να ψάχνει έναν ύμνο για την Παναγία. Στο ίντερνετ και συγκινήθηκα μου λέει, και σε πήρα ζωντανά για να μου τον ψάλει, σε παρακαλώ, μου λέει από το τηλέφωνο για να μου δώσει δύναμη να μπω στο χειρουργείο. Ένιωσα πολύ άβολα, οφείλω να σα πω. Γιατί δεν συνηθίζω να τραγουδώ ή να ψέρνω στο τηλέφωνο. Όμω του λέω, είσαι σε αυτή την πίεση που γνωρίζουμε, λέω, στα νοσοκομεία παγκοσμίω, μου, ναι, μου λέει και σε παρακαλώ, το έχω ανάγκη. Αθόρυμητα μου βγήκε και άρχισα να ψέρνω τον ύπνο. Δεν έγινε έτσι ακριβώ. Δεν ήθελα να τα πει όλα. Όχι, δεν ξέρω, δεν είπε. Είναι αυτό δεν τα αποκάλυψε όλα. Εμεί αποκάλυψαμε προχθέ, θα τα ακούσουμε και σήμερα γιατί έχουν ζητήσει πολλοί ακρόατε. Συνομιλία με τον Στέφανο τον γιατρό από το Λονδίνο. Παρακαλώ. Γεια σου, Πέτρο μου. Είμαι ο Στέφανο, ο καρδιολόγο. Σου τηλεφωνώ από το Βασιλικό Νοσοκομείο του Λονδίνου. Καλά, είστε μαλικά.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 Και αυτό ήταν ε, ο πραγματικό τόνο του. Ναι, ναι. Εντάξει, τώρα το ζωσαπουτζάκι είναι λίγο μακριά, βλέπουμε. Παρόλο που είναι θρησκευτικό το Παναγία μου, ένα παιδί. Ναι, το πιο θρησκευτικό. Νομίζω ότι ε, είναι ακούγεται. Δεν ξέρω. Ε, δε, λέει εδώ η Λίνα από τη δράμα πάνω, ναι, ναι. τη γνώρισε και από ό,τι έμαθα. Ε, εγώ λέει: Άναψα μαγκάλι, γιατί αφού το Πάσχα φέτο ήταν 26 του Μάη, σήμερα είναι Τσικρο Πέμπτη. να φάμε. <laughs> να πάμε να πιούμε και τελικά. Την τη 40 αυτή. Αφού είναι το Πάσχα έχει yeah, αλλάξει φέτος, ah, έχουν, έχουν τραβηχτεί όλα, έχουν γίνει κινητές εορτές όλες. Άρα ε, έχει απόκριση. Τώρα. Βλέπαμε πριν εδώ, στο δελτίο του Μέγκα, ε, κάποιον ε, διάσημο παγκοσμίου Ελληνικού πώ Πώς περνάει στο σπίτι του. Ναι. Ε, και υπάρχουν πολλά τέτοια βίντεο, έβλεπα, δεν θυμάμαι ο ήταν έπαιζε γκολφ στο, στο σπίτι του. Πώς, τι σπίτι έχει, μου αρέσει που ρωτάς. Τι σπίτι έχει, έχει Γρασόγερα. 8 οικοδομικά τετράγωνα. Έχει τετράγουνα. μια <laughs> που είναι η κουζίνα και μυρίζει. από το <laughs> το σαλόνι. Και είχε βγει έξω να παίξει γκολφ επειδή τηγάνιζε γαύρο <laughs> και ναι. Μύρισαν οι κουρτίνες. Ναι, Είχαν νοτίσει τα ντόπια. Μα τα τι Μας βγαίνουν όλοι αυτοί οι επώνυμοι, ειδικά οι ποδοσφαιριστέ ε, ε, του Χόλιγου, του Στάρκ και λένε να μείνουμε σπίτι. Τα σπίτια του είναι τα σαν <laughs> <την Ηλιούπολη. με laughs> Μα λογικό είναι αυτό. Αυτή, <laughs> αυτό, αυτό είναι θες το σπίτι. να μείνει κλεισμένο στο σπίτι, γιατί έχει 25 εκδοχές, 25. Nice, 25, όχι σαλόνι, τραπεζαρία, ακριβά golf, Γκολφ, πισίνα, πισίνα κάνει και αθλήματα, Ολυμπιακά αθλήματα. Μπορεί να γίνει ολυμπιακοί σε αυτά τα σπίτια. Να, κανονική φτιάξει. Ολυμπιακή. <laughs> ε, υγρό στίβο, ανάβαση, ε, mountain bike και όλα τα υπόλοιπα. Έχουν και μάνοντε μέσα. Ε, δεν θα έχουν α, κάποιοι από αυτού. Και βγαίνουν α, και τα δείχνουν εδώ, τα βλέπουμε όλοι πώ περνάνε. Άρα, αφού περνάνε και αυτοί έτσι, στα 35 έχουν... τετραγωνικά στην καλυθένα, να περάσει και εσύ έτσι. Αντίθετα, κάνει και εσύ. Ναι, Βρέσουν να Βαράς, πάμ, μπρίκι. <laughs> <κραφία>. <laughs> Με, το μπρίκι. Με το πρίκι. Με τον πρίκι. Με το πρίκι. <laughs> Βαράσουν ένα πορτοκάλι. Όχι, αυτό είναι κρίκιντ. Α, ναι, είναι, <laughs> άλλο, α συγνώμη, <laughs> είναι άλλο. Συγγνώμη, είναι κρίκιντ. Είναι και ο ήχο μέσα. Κρίκετ, πρίκι. Αστείο πέμπτη διαφημίσει για να συνέλθουμε. Εδώ η τις τη Πέμπτη. Ε, τις... Θα είμαστε και την άλλη εβδομάδα, κάποιε μέρε εδώ. Κανονικά δεν θα έπρεπε γιατί <laughs> εμεί παίρνουμε άδειε. Αλλά τώρα θα είμαστε γιατί θέλουμε το να δασκάλων. είμαστε. Ναι. Και πρέπει να είμαστε. Είναι λογικό, το καταλαβαίνει ο καθένα. Είναι περίσταση, οπότε θα πάμε συντροφιά. Συντροφιά τι μέρε τα δούμε μέχρι πότε και τα λέμε εδώ προσπαθούμε να ασπρι... να φωτίζουμε λίγο τους να στίχους. δίνουμε λίγο Α, χρώμα στο ναι. γενικότερο μαύρο Όσο γίνεται Τους στίχους είπες <laughs> <laughs> Στίχους, είπα, είπε. στίχους <laughs> ή τείχους στίχους. Να, ασπρίζουμε. να ασπρίζουμε τους στίχους Α, Τους στίχους Τον Τον καλά, ναι. Μπορείς να το σώσεις κάπως <laughs> <laughs> ε, Και τώρα έχεις πολύ χρόνο για να ότι είναι ασπρίσεις Ο, ο, ο καθένα. Και επειδή υπάρχει πολύ μαύρο γύρω μας αλλά και τι να το κάνει να σπίσει τι σαμπιστικέ που α έξω τα χρώματα στι εποχέ σα βρισκόταν. Τι να το κάνει τώρα, Θα βγει. Εντάξει, δεν γιατί θα βγεις. Μην το λες. Αυτά μπορούν να είναι και απολυματικά κατά μία. Είναι και ό,τι μπορεί ο καθένα να κρατήσει από αυτά που κάναμε δεν είναι κακό. Ναι, εντάξει. Γιατί εντάξει. να μην ε, ισχύσουν. Γίνεται. Να γίνουν. Αυτά Συνταχές είναι. Ωραία. αρνιού στο φούρνο βγήκαν ή όχι ακόμα. Έχουν χαμό. Και εμεί μεταδώσαμε χτε δύο. Γεμιστάει με κάρτι, ξέρω εγώ αρνί. Γεμιστώ με κορέτσι. Θα γίνουν. Θα, πολλά από αυτά νομίζω θα έχουμε πάρα πολλά τέτοια. Να ακούσουμε έναν άδωνη ακόμα, ο οποίος, με, αν έχει προσέξει, στην Ευρώπη δεν γίνονται πράγματα. Στην Ελλάδα γίνεται όμως. Στην Ελλάδα γίνεται στην Ευρώπη ενώ συνολικά στην Ευρώπη έχει ένα θέμα η Ευρώπη μας Τη αλληλεγγύη, ε, του ανθρωπισμού. Ναι, ούτε. και όλα αυτά. Δεν μπορούν να τα βρούνε. Διαφωνούν οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί. Υπάρχει θέματα. τεράστιο. Επειδή δεν υπάρχει προτεραιότητα Ιταλή σε ποιον θέλει το καλό του κόσμου. Ναι, διαμαρτύρονται οι Ιταλοί. Υπάρχει μια μεγάλη σφαγή. Για άλλη μια φορά κλειδωνίζεται η Ευρώπη. Δείχνει ότι έτσι όπω έχει δομηθεί η συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να πάει πολύ μακριά. Είναι για πολύ συγκεκριμένου λόγου. Δεν είναι για του λαού, δεν είναι για το όφελο των λαών. Είναι για πάρα πολλά άλλα πράγματα. Οφελο συμφερόντων μεγάλων, ομήλων. Και διάφορα άλλα, τα έχουμε πολλέ φορέ, τα καταλαβαίνει πια ο καθένα. Βγαίνει λοιπόν ο Άδωνη ραδιόφωνο. στο πρώτο θέμα βγήκε, χτε νομίζω, ναι, και είπε τα εξή. Όταν η κουβέντα είχε γίνει για την ένταξη, για τη δημιουργία τη Ευρωζώνη, στη Γερμανία εκείνη κοινή του γνώμη ήταν τελείω αντίθετη στο να εγκαταλείψει η Γερμανία τον Μάρκο και να μπουν στο ευρώ. Για να μπει η Γερμανία στο ευρώ, έγινε άρθρο πρώτο στη συνθήκη της ε, Ευρωζώνης την ευρωτική της, ότι δεν θα υπάρξει ποτέ αμυδοποίησης χρέου. Αυτό για τους Γερμανούς είναι σαν να λέμε το πιο βασικό τους πράγμα. Δεν υπάρχει. Είναι σαν να λέμε το παιδάκι μου το πιο ιερό και το πιο όσιο που έχουν. Λοιπόν, άρα τώρα πάμε να τους κάνουμε να, να, να πούνε το ακριβώς ανάποδα θα πω λέγαμε, από την ίδρυσή τους. Δεν λέω ότι έχουν δίκιο. Αν λοιπόν. έχουν. Λοιπόν, τι Ευρώπη είναι αυτή που στο πρώτο άρθρο ορίζει ότι μία χώρα θα έχει διαφορετική αντιμετώπιση από τι υπόλοιπε, Και γιατί οι υπόλοιπε μπήκανε, Και γιατί υπομένουνε και γιατί παραμένουνε. Θα το έλεγε τη εκμετάλλευση, τη απειλή. Ναι, όλο αυτό. <laughs> γιατί υποτίθεται η Ευρώπη φτιάχτηκε για να μην ζήσουμε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο για να μην έχουμε τα ίδια. Όχι να έχουμε τα ίδια με άλλο τρόπο. Πιο soft. Ναι, <laughs> δηλαδή ποιο soft. soft. Και με μια ψευδέστηση. Και χωρί τάγκ. Και τώρα το ζήσαμε εμεί τα προηγούμενα χρόνια στην αρχή των μνημονίων. Το ζουν τώρα και άλλε χώρε και κυρίω η Ιταλία, η οποία η Ιταλία όμω δεν είναι Ελλάδα και μέχρι εδώ δεν μπορεί άλλο και αυτά τα πολύ σημαντικά που γίνονται. Θα και έχει έλεγε κανεί ότι ίσω είναι ένα αθρό οικοδόμημα. Αυτό θα το λέει κάποιο κακοπροαίρετο. Ναι. Ότι η Ευρώπη Και κάποιο να... καλοπροαίρετο τι θα έλεγε. Ότι δεν είναι. Μ' αρέσει αυτό το και ότι είναι τον ενέω, της, η ένωση των λαών. Μια αλico-συμμαχία είναι η αποστολή να το πω. Να τα αρχίσω <laughs> μετά ξύλινα. Τι είπα ξύλο, Πάει, Πε ξύλο, Ήταν, ναι, ναι. και γίνονται κουκουέ. Λοιπόν, ε, κατηγορούν νεοφιλελεύθεροι, δεξιοί, ευρωπαϊστέ, πολλοί κόσμο, εδώ στην Ελλάδα, ότι όταν λέει κάτι κατά τη Ευρώπη, λέει είσαι η είσαι μονόχνοτος, είσαι ξύλινο, όπω είπε εσύ τώρα. Όταν αυτοί ότι η Ευρώπη έχει, είναι η Ευρώπη τη αλληλεγγύη, τι είναι αυτό. Δεν είναι ιδεοληψία. Και βλέπεις, όχι, δεν είναι μπαρούφα και βλέπεις ότι δεν είναι, είναι μια Ευρώπη Μα της επειδή αλληλεγγύης. Το ξέρουμε, επειδή το ξέρουμε. Όχι, το θέμα είναι ότι δεν το βλέπει ναι. αυτός που το λέει. Ναι, ναι ενώ ό, ότι έχει όχι, ένα δίκιο. Ότι απλά λέει. χρειάζεται να δει αυτό που βλέπει. Θέλω να πω ότι είναι ξύλινο και όπως είπε εσύ τώρα ότι είναι λικοσυμμαχία. Ναι, η λέξη είναι ξύλινη, την είπαμε έτσι για να συνεννοηθούμε. Ε. Αλλά το να λένε ότι είναι Ευρώπη της αλληλεγγύης δεν είναι ψεύτικο, δεν είναι απάτη, δεν κοροϊδεύουν. Σαφώ. Και δεν έγινε μόνο τώρα, το ξέρουμε γιατί είναι το ένα και δεν είναι το άλλο. Γιατί είναι μοντέρνος αυτός που λέει για την Ευρώπη και είναι κάτι στερημένος αυτός που λέει κατά τη συγκεκριμένη Ευρώπης. Όχι τη Υπήρου και των λαών. Λαός, μια που είπαμε λαός, αυτός μας αποχαιρέτα. Πάμε στο μαγκαζίνο, εμεί τα υπόλοιπα αύριο. Ναι, καλημέρα. Δεν ξέρω αν έχω πάρει το στο τηλέφωνο για με τον Αποστολή Μπαρμπαγιάννη, πώ μπορώ να μιλήσω. Όπα φακέλωμα, εγώ είμαι, ναι. Αποστολή τι κάνει, λέει. Καλά, εσύ. Σε παίρνω για πρώτη φορά. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω. Γιατί τώρα. τόσο πολύ, γιατί τόσο χαρά, λίγο μαζέψα. Δεν ξέρω, εντάξει, πολιτικά είμαι από την άλλη πλευρά. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δεν με ενδιαφέρει που ξάλλου δεν είμαι και πολύ. Πολι... Δεν... δεν με ενδιαφέρουν και τα πολιτικά γενικότερα. Μάλιστα. Αλλά οι σε όλο αυτό τον καιρό, οι πλάκε γενικά, η όλη παρουσία στο ραδιόφωνο. Από τότε που να στο μετά στο Real FM και τώρα στα παραπολιτικά είμαι, δηλαδή, τι να σου πω, μου κάνεις την καλύτερη παρέα. Αποτελεί κόσμημα να... εγώ θα έλεγα σε μ'να. Κόσμημα για τα FM θα έλεγα πως είμαι. Ε, θα έλεγα με ναι, με, με, ναι, με, με τριοπαθώς πολλή... μιλώντα. Σε ευχαριστώ και πάρα πολύ, να είσαι καλά ναι. και πάντα εσύ. Να είσαι καλά και εσύ, χάρηκα. Χαράδει. Και άλλη φορά μην είσαι το συγκρατημένος, τσίτωσε το λίγο, λίγο παραπάνω. <laughs> μην τα λέω, εγώ νιώθω άσχημα. Έχουμε τη μεγαλύτερη κατανάλωση σαν Έλληνε. Εδώ έρευνά στο διάλλαλλε! Ακού, τη μεγαλύτερη κατανάλωση την έχουμε στον καφέ. Τώρα που γίνεται όλε τι καφετέριε, τα πάντα όλα μπαίνει καφέ ο Έλληνα, τη φραπεδιά του και όλα αυτά. Εδώ, τώρα την έχουμε στον πλέον. Μεγαλύτερη κατανάλωση τώρα την έχουμε στον πλέον. Ό,τι μαλάχία πει να δημοκρατία και τα κανάλια τη το χάβουμε. Ναι, ρε παιδί μου, και τώρα έχουμε και τώρα έχουμε όλου του Έλληνε, από τον καφέ και το φραπεντάκι του και το τζαράκι του να έχουν γίνει όλοι. Να γυμνάζονται να βγουν. Όλοι! Να γυμνά. Ενέχρι, αυτό. Γυμνάζω... Όπως ήταν και η παράσταση Πίτσες μπλε που μας κόψανε λόγω του ιού Λοιπόν, αυτό, τάπαμε Τι μαλα*** <συμφυλί> δεν υπάρχει λόγος να τα ακούμε συνεχώς Άντε, γεια Έλα ρε μπρο, τι λέει Στρίψε <συμφυλί> <συμφυλί> <πού> το μπρο <συμφυλί> Να το μπρο, έλα γιό είναι αυτό, είναι καλό, κοίτα πως βιαλίζει μπρο Στο στριβό στο φτερό Έλα τι είσαι να πούμε, τι Συμφάση φέρε φάση, όχι φτάσει φάση που δε Αυτά είναι για τι μπράκε που δεν το φούρνε. Έχουν... Τι λέει, καλά εισέ. Είσαι... Ασφορε φίλε επειδή έχω λίγο τρελαθεί τώρα μέσα στο σπίτι στις μέρες. Όλο τον κόσμο, να μα πια, σκοθηκαν. Έδει, τελικά δεν πιο... έχει μόνο έξω ψώφο, έχει και μέσα από Μα αυτό είναι άρρω του πρώην. Πρόμα στην εκπομπή του, ή τον Κυριάκο κυριακό Μουτσοτάκη που πραγματικά ο κο*** η κο*** του κ... κ... Κυριάκου είναι κατάλευκη είναι Τι να κάνει παιδί μου η άλλη είναι κυριακό. έξω στα μπαλκόνια και χειροκροτάει την όρτα Τι αρκετά. να κάνει και ο Κυριάκος γι' αυτό υπάρχουν κάτι τέτοιοι για να του την κάνουν αστραφτερή Ένα μπου*** που μπλέξαμε τώρα Οι μαλαίκες Οι μαλαίκες έχουν διαμορφώσει τον πλανήτη σαν και εσένα Καταποντισμή, καταποντισμή. Αυτό, καταποντισμός <σ>... μαλακίας Εκεί έχουμε μπλέξει Με... Λοιπόν, φτάνει, φτάνει, ξέχνα το Ποιος είπε ότι όλοι αυτοί οι επιστήμονες είναι και ανθρωπιστές Δηλαδή όποιος έχει τρία πτυχία είναι καλός άνθρωπος Έτσι και πάει, θα... Ναι. θα σου πω λοιπόν κάτι βρε Απόστολε Αν είσαι ο Αποστόλης Και εγώ έχω τρία πτυχία ηλεκτρομηχανολόγου αλλά είστε άνθρωπος. Περίμενω ότι είμαι άνθρωπο καλό. Αυτό λέει: έτσι άνθρωπος. Τελικά έτσι είμαστε, όπω το λε. Έτσι είμαστε. Δεν είναι όλα τα πράγματα ίδια. Επειδή λοιπόν έκανε τρει εξειδικεύσει, σημαίνει ότι είναι και άνθρωπο καλό και ευαίσθητο. Χαιρετίζοντα στην Αγία Βαρβάρα. Καθώ πω τη σκέψη μου, ρε Ματάτα. Σε τέτοια στιγμή με η αγόρι μου. Δεν την έχω ακούσει κάθε σου. Ξέχνατο. Δεν ήταν στρατό το κλίμα, ε. το λέει ο Ναι, παράλα να μα το χάμε το γάιδαρο. Δεν το ξέραμε σε να περιμέναμε. Λοιπόν, είδε πώ έρχεται η τιμορία. Πώ έρχεται η τιμορία, που είναι, πού είναι. Έρχεται με το αστικό, με το μετρό Έχεις στείλει μήνυμα, έκανε χαρτί Έρχεται, έρχεται με τον άνεμο διότι... ε, ε, Έρχεται Έρχεται με τον άνεμο Τα άφησαν όλα στην Κίνα Αυτοί οι καπιταλιστές οι άφρονες οι άμυαλοι mm. Τα άφησαν όλα στην Κίνα Και τώρα που η Κίνα γίνεται της Κίνας Είδες πα, τι παθαίνουν Αχ έπρεπε να το ψηλιαστώ ότι θα έρθει με ξυπνάδα μετά Α, το, το πονάω ήδη Για.